Πάντω χαραμάδα Αυτό... αισιοδοξία προσπαθούμε όλοι να ανοιχνεύσουμε κύριε Κούβαλα, να σας πολύ. Δεν είναι, κοιτάξτε, πολύ. η αισιοδοξία, ποιος θέλει η αισιοδοξία παίρνει ναρκωτικά.